αύριο αγαπητοί μου αδελφοί, εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και αυτό γίνεται υψώνει δηλαδή η Εκκλησία μας τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής διότι αύριο είναι ακριβώς το μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής εξερουμένης πάντοτε της Μεγάλης Εβδομάδας η οποία πάντοτε είναι εκτός Τεσσαρακοστής γιατί για να πάρουμε θάρρος γι' αυτό μας παρουσιάζει τον Τίμιο Σταυρό διότι είναι γεγονός ότι ναι μένει η νηστεία είναι κάτι το ευχάριστο για τον Χριστιανό διότι αισθάνεται ότι κάτι προσφέρει και αυτός ως συμπαράσταση στη μεγάλη θυσία που κάνει ο Κύριος ο οποίος προσέρχεται στο Γολγοθάδι να πληρώσει για τις αμαρτίες μας αλλά είναι και κουραστική για αυτούς οι οποίοι τηρούν με ακρίβεια η τη Τεσσαρακουστή και από νηστεία αλλά και από προσευχή είναι πολύ κοπιώδης. Μην κοιτάτε αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό δεν είναι νηστεία για μας και δεν είναι και προσευχή να λέμε την αλήθεια και τα πράγματα με το όνομά του, Το να μην τρως λάδι και να τρως μια κατσαρόλα φασουλάδα χωρίς λάδι, χαιρετίσματα, ωραία νηστεία... Την ιστία, την πραγματική θα πάρει στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και σε μερικούς ανθρώπους που εδώ στον κόσμο καλογερεύουν. Να είδει τι είναι η μεγάλη τεσσαρακοστή. Και η μεγάλη τεσσαρακοστή, ξέρετε τι σημαίνει, να τρως μια φορά την ημέρα. Μετά τις τρει το μεσημέρι. Και μετά μέχρι την άλλη μέρα ούτε νερό. Δηλαδή, μέχρι πάλι τις 3 το μεσημέρι την άλλη μέρα, μια φορά την ημέρα θα πίνεις νερό και θα τρως λίγο ψωμί, ένα φρούτο, εκεί, ό,τι φάσει εκείνη τη στιγμή, έτσι. Και μετά την άλλη μέρα πάλι. Αυτό κάνουν στο Άγιο Νόρος όλα τα μοναστήρια. εκτός από του ασθενεί. Και η προσευχή του, δηλαδή την προσευχή του. Η προσευχή τους είναι κάθε μέρα 7 έως 10 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Την ημέρα. Για βάλε με το νου σου να μπαίνεις στις 1.30, στις 2 ώρα τα μεσάνυχτα που μπαίνουν αυτοί μην κοιτάτε εμείς που πάμε στην εκκλησία στις 8.30 και στις 9 έτσι. Λοιπόν στις δύο η ώρα τα μεσάνυχτα στην εκκλησία και να βγαίνουν από την εκκλησία στις δώδεκα το μεσημέρι δέκα ώρες και μόνο αυτό να πούμε και το τρίτο και ο κανόνας τους διπλασιάζεται τώρα μέσα στη σαρακοστή. σας λέω τα μυστικά τώρα των μοναχών τα μυστικά των καλογέρων τους τεμπέλιτες που λέει ο κόσμος, τους τεμπέλιτες. Ο κανόνας του διπλασιάζεται, δηλαδή, πέρα από την εκκλησία που έχουνε αυτοί, έχουν και τον προσωπικό τους κανόνα, δηλαδή, έχουνε κάτι μεγάλα ακουμποσκήνια, τρακοσάρια, κάτι τέτοια. Πόσο, πόσο είναι το άνοιγμα των χεριών. Έχουν τρακόσους κόμπου. Αυτά πρέπει να τα γυρίσουν στο χέρι τους τον κανονικό καιρό 8 έως 10 φορές σε κάθε ένα να λένε το Κύριο Ιησού Χριστέλε Τώρα τη Σαραποστία θα γυρίσουν 20 φορές. Δηλαδή διπλάσια. Και ο κάθε καλόγερος τον κανονικό καιρό κάνει κάθε μέρα γύρω από 300 έως 500 μετάλλειες. Τώρα φτάνει τις σκύλιες. <γχυ> Βλέπετε γιατί είναι κοπιό; ο αγώνας που σας είπα εσύ δεν κάνεις μετάνειες εσύ δεν γίνουν να για σένα η προσευχή σου δεν άλλαξε το Πάτερ μόνο έλεγε και πριν το Πάτερ μόνο και τώρα γιατί έγινε <γχυ> το Άγιος ο Θεός έλεγες δύο λεπτά σταυρό και δύο λεπτά σταυρό μην μιλάτε εκεί κάτω Δύο λεπτά έλεγες και προηγούμενα, δύο λεπτά έλεγες και τώρα. Το μόνο δηλαδή είναι η ας πούμε, που κάνεις χωρίς λάδι, ας το πούμε. Δεν έχει και όλα αυτά. Για φαντάσου τώρα πόσο κουράζεται ο μοναχός, ο οποίος μέσα στη Σαρακοστή θα βγει μετά. <συσίλια> θα δυνατήσει, καταλαβαίνετε πόσο με τόση εξατλητική κούραση. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς τους χριστιανούς, για αυτούς τους αγωνιστές, η Αγία μας Εκκλησία αύριο υψώνει τον τίμιο σταυρό. Για να τους πει, μην κάντεστε, μην κουράζεστε, να, εδώ, πιαστείτε εδώ από το σταυρό του Κυρίου, βλέπετε ο σταυρωμένος. Σε λίγο καιρό θα πληρώσει για τις αμαρτίες μας, αυτή είναι η ουσία αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή είναι η ουσία του αγώνος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και εμείς ε, παλεύουμε, αλλά όχι, τώρα μη λέμε, λέμε, αυτά, μη λέμε υπερβολικές κουβέντες, να σας δείξω μοναχούς να σας δείξω κανόνες και αφήστε αυτά είπαμε είναι των κανονικών καλογέρων δηλαδή των συνείδων καλογέρων των συνείδων υπάρχουν και κάποιοι που είναι πολύ ανεβασμένοι που τον κανονικό καιρό κάνουν 2.000 μετάνοια και τώρα κάνουν 5.000 μετάνοια δεν κάνουν άλλη ώρα πλεισμένος στο κελί του 5 ώρες, 6 ώρες, 7 ώρες 8 ώρες, δεν κάνει τίποτα Δεν είναι αδερφοί μου. Γι' αυτό λοιπόν αύριο ο Τίμιος Σταυρός προβάλλει ως όπλον, ω ενθαρρυντικό όπλον του χριστιανού, του αγωνιστού, του αγωνιζομένου, για να του δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή στον αγώνα του να προχωρήσει. Γιατί είπαμε ο αγώνας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, του συνειδητού πολεμιστού, του συνειδητού χριστιανού, είναι αγώνας κοπιώδης κοπιώδης και βεβαρημένος Τώρα κάτι άλλο Του είδατε Τα είδατε αυτά που σας έλεγα Τα θλιβερά ανθρωπάκια Τα είδατε στην τηλεόραση εκείνα τα ανθρωπάκια που υποφέρουν τώρα που έγινε το τεράστιο αυτό θαύμα, που υποφέρουν, ψάχνουν, χτυπιώνται, ψάχνουν να βρούνε λασπολόγους, σαν τότε με τον Κύριο που έψαχναν στο συνέδριο να βρούνε ψευδομάρτυρες, έτσι και εδώ αξιοθρύνητοι άνθρωποι, αξιολύπητοι, ψάχνουν να βρούνε ψευδομάρτυρες, Είδατε το Γιαμαρέλο του Κακομύρη που είπε την αλήθεια δεν τον ξαναβγάλαμε Πάει Είδες η τακτική των καναλιών η τακτική των καναλιών η τακτική μη μπλάτε, η τακτική των καναλιών είπε κάποιος υπέρ της Εκκλησίας υπέρ του Θεού υπέρ της Ανηθίας κομμένος δεν θα ξαναμιλήσεις Ομολογήσεις, μίλησες τέρμα πέθαρες για το κανάλι <coughs> τον άλλον που είπε για μουμιες του είναι τώρα τελευταία ένας <coughs> αυτόν τώρα θα τον έχουν σημαία του. σημαία <coughs> άπιστοι άνθρωπο οπιάζουν, υποφέρουν, πονάνε, οδυνώνται, στριφογυρίζουν, ανησυχούν, ξαγρυπνάνε. Εφιάλτες βλέπουνε, ο Κύριος έχει γίνει δυστυχώς για αυτούς ο εφιάλτες, τους, αντί να γίνει ο τους, έχει γίνει ο εφιάλτης τους. Και αυτοί χορεύουν κυριοδεκτικά, δεν ξέρουν πουν, τι να κάνουν, τι να μηχανευτούν τώρα. Κουκουλώνουν από εδώ, κουκουλώνουν από εκεί βγάζουν παραπληροφόρηση από τη μια παραπληροφόρηση από την άλλη τη μια τους ενοχλεί το κεράκι και το λιβάνι που θα πάρα βάλει το μισό ευρώ την άλλη τους ενοχλεί το ότι ο Άγιο, ο, ο, ο, ο γέροντας που τον έβγαλαν είναι μούμια και το άλλο δεν παρα, παρακάντουν όμως ότι έχει ευωδιάζει ο τάφος τους. δεν το λέει κανείς αυτό Εκείνο είναι το ενοχοποιητικό στοιχείο για δάφτους. Για την εμβολία δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Το φτιάχνουν, το φτιάχνουν, το φτιάχνουν. Είναι οι πλάστες, είναι οι πλάστες του βρώμικου και του ανήθικου για να στο παρουσιάσουν όπως θες. Αυτή είναι η τηλεόραση σήμερα. Θυμάστε, σας θα είχα προειδοποιήσει. Προσέξτε τώρα στα παράθυρα θα ειδείτε και ένα ένα ευγήκε ο κακομύρης και μπράβο είναι αυτός που τον κατηγορώ συνήθω ένας από αυτούς τους παπαροκάδε απέρατι ένας από αυτούς ευγήκε και, και είπε ωραία πράγματα εχθές πολύ ωραία πράγματα χωρίς βεβαίω αυτό να σημαίνει ότι και αυτά που κάποτε κατηγορούσα ήταν και εκείνα σωστά, αλλήμα εδώ όμως πρέπει να πούμε του στραβού το δίκιο ότι εδώ πράγματι μίλησε πολύ ωραία. Μίλησε πολύ ωραία. Κατηγοράτε λέει την Εκκλησία μα η Εκκλησία δεν το διαφήμισε το θαύμα. Εσείς το διαφήμισαν. Κατηγοράτε την Εκκλησία, την κερδάει, μα εσείς κερδάτε. Εσείς θα μετράτε μεθαύριο την GPS, πώς τη λέτε εκεί πέρα. Εσείς θα καθώστε και θα μετράτε ποιο κανάλι είχε τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, καθηματικότητα. Εσείς θα κερδίσετε, γιατί λέτε ψέματα στο λαό. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, πάψε. Του φωνάζερε, πάψε, όχι. Πάψε, όχι. Μπράβο. Εσεί κερδάτε, μου λέει. Τα εκατομμύρια εσεί θα τα πάρετε. Γιατί τόσο κάθε τόσο μας λέτε διακοπή για διαφημίσεις. Διακοπή για διαφημίσεις. Διακοπή για διαφημίσεις. Εσείς τότε τα πάρετε τα εκατομμύρια. Στεναχωριέστε που θα πάρει η εκκλησία το μισό ευρώ που θα πάει ο άλλος να, την εκκλησία, να βάλει το κεράκι του. Εκείνος έκαψε να χωριέσαι που θα πάει ο άλλος ή θα πάει τον του απέξω να βουλήσει ένα λιβάνι και ένα κάρβωνο μεγάλη δουλειά και ένα κομποσκοινάκι Πάψε πάψε πάψε πάψε του παίρναν τον λόγο πάψε Όχι oh, δεν πάω Καταλάβατε να, να Ποια είναι η τηλεόραση Τώρα αποκαλύπτεται η πραγματική όψη της τηλεόραση τώρα, τώρα. Ο εχονότα ακούει να ακουέται, είπε ο κύριος. Και εγώ λέω, όποιο έχει μάτια να ειδεί, ανοίξτε τα μάτια σας να ειδείτε. Ανοίξτε τα μάτια σα, δεν βλέπετε. Εσεί γαργαλιώστε τώρα να φύγετε πάλι να πάτε στην τηλεόραση να δείτε τηλεόραση. <χω> Την είδε ποια είναι η τηλεόραση. Να, αυτή είναι η τηλεόραση. αυτός είναι ο αυτό. Είδε. Όποιο πει την αλήθεια θα απέτε Όποιο πει το ψέμα προβάλλεται. Και τώρα σε λίγο, θα ειδείτε. Σε λίγο, σε λίγο θα συνεχίσουν αυτοί. Και θα συνεχίσουν. Η λασφολογία δεν έχει τέλος Τώρα θα αρχίσουν και θα πάρουν κάτι σκουλαρικάδες Κάτι με τη μύτη, στη μύτη θα βάλουν. Σκουλαρίκι εδώ πέρα, στη μύτη. Θα βάλουν και εδώ πέρα σκουλαρίκι. Θα βάλουν και από εκεί. Αυτή είναι η είναι αυτή. Που πρέπει να τους πρόβειναν Οι ανήθικοι, οι ομοφυλόφιλοι Τώρα είναι μόδα οι ομοφυλόφιλοι Το ξέρετε αυτό Είναι μόδα, όποιος, όποιος παντρεύεται και παίρνει γυναίκα Είναι βλαμμένος Πρέπει να παίρνει σάντρα, άτρας με άντρα Και γυναίκα με γυναίκα Αυτό είναι Θα παίρνουν όλους αυτούς Να μας πούνε την αποψή του, Να μας πούνε την αποψή Για το ιερό λείψανο Το οποίο είναι άφθαρτο εκεί να ειδείτε τι βρωμιά θα ξεβράσει το του εκεί να ειδείτε τι βόρβορος εκεί να ειδείτε εκεί να ειδείτε γι' αυτό εγώ σας είδατε τι είπε ο Κύριος τους μαθητές του εγώ σας τα προείπα σας προετοιμάζω και εγώ το ίδιο θα πω από εδώ παρότι δεν είμαι άξιος όχι, ούτε να ασπάζομαι τα πόδια του Κυρίου δεν είμαι άξιος αυτό μου θα σας πω και εγώ τώρα θα ειδήτε τώρα θα ειδήτε τώρα έρχεται η ώρα Τώρα έρχεται η μεγάλη ώρα, η ώρα που το ψέμα πλέον θα πάρει, θα πάρει, τι να πω, θα αρχίσει η παραπληροφόρηση να δίνει και να παίρνει, θα βάλουν ψευδομάρτυρες εκεί μέσα, θα στείλουν δικούς τους παπάδες, θα στείλουν δικούς τους δεσποτάτε θα αρχίσουν να σηκωφαντούν θα πάρουν μοντέρνους παπάδες ξυρισμένους που είναι κάτι φάτσες σαν μαϊμούδες εκεί θα τις πάρουν να τους βάλουν εκεί πέρα να κάνουν, να κάνουν κηρύγματα ότι αυτά είναι ψέματα μην μη σας σηκατοφαίνεται αυτό θα γίνει αυτό θα γίνει αυτό θα αρχίσει τώρα πλέον η σηκωφάντηση του θαύματος είδατε τι είπε ο Κύριος Τώρα γίνεται, λέει, θα, θα, θα, θα φτάσει έτσι σε τέτοιο σημείο, λέει, προς το, καταπλα, προς το παραπλανάν, λέει, ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γιατί εσύ, γιαγιά, δεν έχεις μία άλλο εσύ, δεν έχεις. Εσύ να κοιτάς εκεί, μωρέ παπάς, για κοίτα ένας παπα που το λέει, έτσι θα είναι. Δεν είναι έτσι, γιαγιά. Ας το λέει ο παπάς και ο δεσπότης, δεν είναι έτσι. <Κυχ> Μην παρασύρεσαι. Είναι πληρωμένοι αυτή; είναι πληρωμένοι. Είναι πληρωμένοι δολοφόνοι της πίστη ως των πιστών. Αυτοί έχουν βαλθεί να κάνουν κακό. Να σκοτώσουν την πίστη σου μέσα σου. Γι' αυτό λοιπόν να είστε έτοιμοι. Γίνεστε έτοιμοι είπε ο Κύριος, γίνεστε έτοιμοι. Να είστε έτοιμοι γιατί εδώ τώρα άρχισε η αντίστροφή μέτρηση. Και εμένα ο Κύριος μας έδωσε χαρά και εμείς οι πιστοί πετάμε κυριολεκτικά, πετάμε. Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας, είδαμε τη χάρη του Κυρίου με τα μάτια μας. Το είδαμε, αλλά τώρα αυτοί έχουν φριάξει. έχουν φριάξει. Εξεβράστηκαν ξαφνικά όλα τα δαιμόνια της κολάσεως και αρχίσαν πλέον να κάνουν τις βρωμοδουλειές του. Αυτό έλεγα το μέρη με κάποιους δικούς μου ανθρώπους για πάρτε λέω κάποτε υπήρξε μία δημοσιογράφος Ντακουνάκη το όνομά της προς τη της ήρθαν κάποιες εκπομπές για τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο ίσα ίσα για την τηλεθέαση μαζέψαν αυτή τα εκατομμύρια και την ότι ο λαός θα παρακολουθήσει πολύ αυτές τι εκπομπές και μετά εσύ εσύ Ντακουνάκη όξω, την ξαναίδατε ποτέ Δεν... Δεν από το χάρτη θυμάστε μια άλλη δημοσιογράφο λέω τα νομάτρα τους γιατί είναι προ τιμήν τους Ναμά Δούκα και θυμάστε μια που μιλούσε για εκείνο το από το τεράστιο κάτω εκεί στους τόπου, με την άλλη τη Μαρία τη Γιαχνάκη που είδε την Αγία εκεί πέρα που την καθοδηγούσε που δεν θυμάμαι ποια Αγία ήταν την Αγία Ειρήνη θυμάστε που έκανε ολόκληρε εκπομπές όσο μαζεύαν τα εκατομμύρια Μαζεύαν τα εκατομμύρια από τις διαφημίσεις και από τις εκπομπές τους, την κρατάγαν. Μετά, πού την ξαναείδατε, δέρμα! <κλήστε> Σβήσανε από το χάρτη. Σβήσανε από το χάρτη. Πιστεύεις. Καλά έκανες και μίλησες, αλλά τώρα θα πληρώσεις. <κλήστε> τώρα όξο. Βλέπεις, αυτό είναι το άθεο κράτος που την ξαναειδατε δερμα σβησανε απο το χαρτη σβησανε το χαρτη πιστευεις καλα εκανες και μιλησες αλλα τωρα θα πληρώσει. τωρα όχι. βλεπεις αυτο ειναι το αθεο κρατος που ζουμε Όποιο μιλάει και πει την αλήθεια θα πει. Και αυτό θα διευρυνθεί σιγά σιγά. Τον γίνεται στον άλλον βγαίνει ένας συγκοφάτης και λέει ένα ψέμα. Το κάνα σημεία. Ένας παλιάνθρωπος τώρα έχει βγει που λέει ότι ο, ο, ο γεροντα εκεί είναι μουμια λοιπόν και βγήκα τώρα και όταν αυτό κάθε, και κάθε μέρα τον βλέπει στα κανάλια γίνεται πάει από κανάλι σε κανάλι από κανάλι σε κανάλι γυρνάει. Θα δείτε για πόσο καιρό θα γερνάει; Ο άλλο που είπε ότι είναι θαύμα, ολοκάθαρο θαύμα, δεν ξέρει. Τόλμησε να πείτε την κουβέντα. Τέρμα, θα πεθάνεις. Αυτοί θα πεθάνουν. Όχι ο Γιαμαρτέλο. Ο Γιαμαρτέλο θα βρει στεφάνι για αυτό που είπε. Θα πάρει μισθό από τον κύριο αυτό. Μισθό μεγάλο θα πάρει. Γιατί επιστήμονα. Εμίλησε με γλώσσα Αγίου και πιστού ανθρώπου. Και μπράβο. Λοιπόν αυτά, να μην, γιατί βλέπω το ρολόι και φεύγω. Και τώρα να προχωρήσουμε. Τι μας είπε προχτές? το ιερό βιβλίο των παροιμιών όταν πεθαίνει, λέει, ο δίκαιος, ο Άγιος αφήνει πίσω του πικρία κρύα, πένθος, ο δυρμός, τελαγμό, δάκρυα. Όταν πεθάνει ο Άγιος άνθρωπος, πατήρ Πορφύριος, πατήρ Παΐσιος, που συγγενή δεν είχε επί γης, κλάψανε και οι πέτρες, κλάψανε και αναστέναξαν όλοι αυτοί που έτρεξαν κοντά τους και βρήκαν τον δρόμο της σωτηρίας Κλάψανε και στενάξανε όλοι αυτοί οι οποίοι έσκυψαν και τους φίλησαν τα χεράκια τους και πήραν τις ευλογίες τους, όλοι αυτοί οι οποίοι αξιώθηκαν και μόνο να τους ειδούν και να, τους, και να ακούσουν τις θεόπνευσες διδασκαλίες τους. Αντίθετα λέει πεθαίνει, πεθαίνει ο βρωμιάρης, ο ανήθικος, ο πόρνος, ο βέβυλος, ο βλάστημος και αυτούς χαίρεται ο κόσμος, χαίρεται το που Εσείς οι παλαιότεροι θα είχατε ακούσει ένα όνομα, παλιά, Καζαντζάκης, το κυβάσιτο Καζαντζάκη. Ε. Το μεγαλύτερο βρωμερό σκουλίκι, ο πιο ανήθικος ο πιο, ο, ο πιο βόθρος στο στόμα που βλαστήμισε τον Κύριο με τα χιδεότερα λόγια, είναι αυτό το, αυτό το μούτρο, γιατί αυτό δεν είναι πρόσωπο, αυτό είναι μούτρο, μούτρο της κολάσεως, βαλτός του Σαντανά ήταν. Αυτόν έχουν σημαία του, αυτόν έχουν κρεμασμένο μέσα στα γραφεία του. Αυτόν ναι. τον έχουν ω λογοτέχνη, λογοτέχνη, μεγάλο λογοτέχνη. Γιατί βλαστήμαγε από λογοτεχνική απόψη, ω βλαστήμαγε τον κύριο Κέραν, βλαστήμα από λογοτεχνική απόψη. Είσαι λογοτέχνη, παιδί μου, είσαι λογοτέχνη. Είσαι λογοτέχνη, κατάλαβε, είσαι λογοτέχνη. Να πει Παναγία, είχε το παιδί το Χριστό, μα είναι η λογοτεχνία αυτό. Λογοτεχνία είναι αυτό. Να πει το Χριστό στη χώρα με Θεέ μου Μούλο είναι λογοτεχνία σήμερα. Είναι λογοτεχνία. Είναι λογοτεχνία. Γι' αυτό το, και, και, και όταν ψώφησε, γιατί ψωφίστηκε ήτανε; λέξη. Όταν ψόφισε αγκαλίασε η καρδιά των χριστιανών έφυγε αυτό τους κουλί αυτή η μαγάρα πάνω από τη γη έφυγε που να ξέραμε βέβαια ότι αυτά τα τομάρια που μας κυβερνάνε σήμερα θα τον είχαν σημαία και, και φωτογραφία στα γραφεία τους που να το ξέραμε αυτό ότι θα ήταν σήμερα ανάγνωσμα που να το φανταζόμαστε ανάγνωσμα στα αναγνωστικά βιβλία των σχολείων ο Καζαντζάκης ποιο. αυτός ο ελεηνός και άθλιος Πέθανε ο Άγιος, φλύβεται ο κόσμος. Πεθαίνει ο Βρωμιάρης, ο ελεινός, ο κολασμένος, χαίρεται ο κόσμος. Λόγια της Αγίας Γραφής. Και τι άλλο μα είπε? είπε, ότι πόσα έχεις πολλά έχει στην τράπεζα, πολλά. Μου λέγανε μία, για μία χτες, ήρθε μία αξιωμολογήθηκε εκεί πέρα, η Κακομήρα. Μου λέει η μου, όταν έρχεται, έρχεται μία φτωχιά μου λέει εδώ και ζητάει, μην της δίνετε. Λέω γιατί να μην της δίνω. Έχει 50.000, 38.000 ευρώ στην τράπεζα. Το ξέρω μου λέει γιατί πάω εγώ και της τα καταθέτω. 38.000 και πάει και ζητή από εδώ και από εκεί να της δίνει η εκκλησία Παριστάνει τη φτωχιά. Έχει πολλά. 38.000 ευρώ, έχει πολλά, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, πόσα έχει. Yeah. Όταν θα έρθει, λέει, η ημέρα θυμού, η οργή του Θεού, τότε δεν σε σώζουν. Mm. Θα μάθει ότι έχει καρκίνο και δεν πανάκει, σου έχει 50.000 και 100 χιλιάδες και 200 χιλιάδες και 500 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο και δύο και πέντε και δέκα εκατομμύρια ευρώ όσα και να έχεις δεν θα σε σώσω ούκο υπάρχοντα ενημέρωση ημέρα θύμου αντίθετα δεν έχεις τίποτα τίποτα δεν έχεις είσαι φτωκός, πραγματικά φτωχό, είσαι πολύ τεκνος άνθρωπος και δεν έχεις ε, τον θυμάστε εκείνον που βγήκε στην τηλεόραση Πώ τον λέγαμε ζουγανέλης απάνω από την Αθήνα με τα 19 παιδιά το θυμάστε 19 παιδιά που βγήκε εκείνο το παλιοθήλικο εκεί στην τηλεόραση και πήγε να τον εμπέξει να τον εμπέξει σας το είπα αυτό ε, δεν σας το είπα α δεν σε το είπα σας το είχαν βγάλει στην τηλεόραση ήταν η μέρα των πολυτέχνων και τον ρωτάγανε εκεί από εδώ από εκεί. και έτσι ένα παλιοθήλυκο εκεί μια σουσουράδα και μια μια δημοσιογράφος και άρχισε να δουλέξει και τη ρώτησε στη γυναίκα σου, σου εσύ αν τα παιδιά και την έκανε αυτό και τα έκανε και τα γνωστά. Αυτός <laughs> την άκουγε. Σοβαρός. Μου ήρθε να κλάψω. Μια, ένα, ένα προσωπάκι Άγιο. Σοβαρός, τα μάτια χαμηλωμένα. Δεν μοίρα είχα εδώ. Κάτι στιγμή τελείωσε. Λέει τέλειωσε, λέει κοπέλα, τέλειωσε. Πολλά είπες, λέει τέλειωσε, τέλειωσε, τέλειωσε Λοιπόν, να σε ρωτή δα σου πω, κάτι. Να πω, ναι. Εγώ λέει παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου. Ξύπνα παιδάκι μου. Εγώ λέει παιδί μου, έχω 19 παιδιά. Αλλά λέει θα σου πω κάτι, ένα μυστικό. Την πόρτα του νοσοκομείου δεν την είδα πότε. 19 παιδιά. Μα 19 παιδιά, να μη βλιστρήσει ένα, ε, να μη σπάσει το χέρι του, να μη σπάσει το πόδι του, μα, μια σχολικοειδήτη, μα, παιδιά. Το άκουσα με τα αυτιά αυτή η κοσμάρτηση είναι. Εγώ λέει παιδί μου την πόρτα του νοσοκομείου δεν την κοίδα ποτέ. Εσύ λέει πόσα παιδιά έχει δύο. Λέει πήγες καμιά φορά, σε έκανα νοσοκομείο. <laughs> το κεφάλι κάτω πήγες λέει, στο νοσοκομείο καθόλου παιδί μου λέει μόκο μιλάει τούτο δεν μιλάει έτσι Είδε δικαιοσύνη ρίσεται από θανάτου έρχεται ο Κύριος κάνεις εσύ το θέλημα του Κυρίου έρχεται ο Κύριος και στε προς προστατεύει και τα παιδάκια σου βάζει αγγέλους ο κύριος και τα φυλά. 19 παιδιά 19 αγγέλους εκεί κοντά εκείνη η ηρωίδα η μάνα και εκείνος ο ήρωας ο πατέρας φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι τα σταυρώνει, τα σταυρώνει κύριε κοντά, κοντά. Μη, φοβάσαι, μη φοβάσαι μη φοβάσαι παιδιά εδώ είμαι εγώ εδώ είμαι εγώ δεν υπάρχει κίνητερος κανείς τα έχω αναλάβει εγώ τα παιδιά σου. μη φοβάσαι ο Κύριος δεν είναι ψεύτης αδερφοί μου. Ο Κύριος το είπε ο ο ανώ ού μη σε δεν θα σε αφήσω εγώ. Εάν εσύ είσαι είσαι δικός μου και κάνεις το θέλημα το δικό μου εγώ είμαι δίπλος. Δεν σε αφήνω. Ού κοφελήσει υπάρχοντα μέρα θυμού και δικαιοσύνη ρίζεται από θανάτου. Δεν θα σε σώσουν τα λεφτά. Μην πασχίζεις. Βλέπετε αυτή είναι πίστη. Εσύ τι κάνεις. Όταν ήταν αποκτήσεις το δεύτερο παιδί, τι έκανες πρώτα. Άδειαζες τα πορτοφόλια σου στο τραπέζι και μέτραγες. Ε. Α, αυτό πληρώνεται. Τράβα τα μαζέψει τα παιδιά σου. Τράβα τα μαζέψει τώρα. Που έρχεσαι και εκλέγεσαι στην εξομολόγηση και παππούλι, παπούλι, παπούλι. Δεν πάει στην εκκλησία το παιδί. Παπούλι τρέχει από εδώ και από εκεί. Παπούλι παίρνει ναρκωτικά. Παπούλη. Έτσι δεν είπες εσύ. Εσύ δεν είπες. Εσύ δεν, έλεγες. Εσύ δεν τα Γιατί άλλαξε τώρα, άλλαξε ξαφνικά. Εσύ δεν έλεγε. Εγώ θα το μεγαλώσει. Εσύ δεν τα Εσύ δεν τα έλεγε. Εσύ δεν μέτραγε στα ευρώ. Εσύ δεν τα μέτραγε. Ορίστε. Μεγάλωσε εδώ. Μεγάλωσε εδώ. Άντε δε. Κάντε. το ο γυρευό να το κάνει. Ο να το κάνει γιατρό. Άντε κάντε γιατρό τώρα. Το ρεμάκι. να άφησε στα χέρια του Κυρίου γιατί τον άφησε στα χέρια του Κυρίου ε, έμπαιτραγε στα ευρώ και μετά άρχισε στην αμαρτία όταν είδες τα ευρώ δεν σε φτάνανε άρχισες και έκοπες παιδιά ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά Έντεκα εκτρώσεις ήρθε και μου πει μία Έντεκα. έτσι παιδιά έτσι λοιπόν να είδω εσύ που θα μεγάλωνε στα παιδιά και θα τα έκανε σοφού και επιστήμονε, έλα τότε. Δεν τον εμπιστεύτηκε στον κύριο. Τώρα λοιπόν, δεν σου φταίει ούτε η εκκλησία σου φταίει που κοιτάτε να ρίξετε αμέσω τι ευθύνε. Οι παπάντε είναι στι παπάντε μα. Τα διώξαν οι παπάντε τα παιδιά. Μπορείτε να στα διώξαν οι παπάντε. Μπορείτε να αφήσετε τα ψέματα. Εσείς στα διώξατε τα παιδιά. μωρέ, από την εκκλησία. Η στάση σα τα διώξε την εκκλησία. Του οι παπάντε και οι παπάντε γιατί είστε στι κοφάντε. Έχω εγώ παιδιά, γιατί Γιατί του μίλησα από ποτέ στα παιδιά σου για τα άλλιωτα από την εκκλησία. Γιατί? γιατί. Εγώ αντίθετα βλέπω εδώ πέρα που δεν είναι δικό μου το κατώστομα ο κύριο Σταφέρη. Βλέπω σήμερα λείπουνε, λοιπόν, αλλά βλέπετε και εσεί πόσα νέα παιδάκια έρχονται εκεί πέρα και καθόνται και ακούνε. Το θέλουν να ακούνε, να ακούνε, να ακούνε. Γιατί οι, οι, οι γονεί σου τα μπάφιασαν στα ψέματα. Του είπαν ψέματα, ψέματα, ψέματα. Και σου λέει, Κοιτάξτε να παραδούνε. Να δούμε τι λέει τούτο εδώ. Ερχόνται και καθόνται εκεί Τα βλέπετε μόνοι σας. Γιατί άντε δεν μεγάλωσε το παιδί σου με τα ευρώ για να δω όσα θα μεγαλώσει. Για να δω τι παιδί θα φτιάξει μετά. Τράβα μα. περνάει η ώρα ακόμα 6, 7 και 8 του 11ου κεφαλαίου δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίεται αυτούς τη δε απολύω αυτών αλίσκονται παράνομοι στον Βαθύ είναι αυτό. βαθύ. Θα το ψαχολέψουμε μετά. Θα το ψαχολέψουμε. Σαν το δικαίου ουκ όληται Το δεκάφημα των ασεβών όληται. Βαθύ Κι αυτό βαθύ. Δίκαιος εκθήρας εκδίνει Ανταυτού αυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Τρεις στίχοι. Στα γρήγορα να τους ερμηνεύσουμε. Σας είπα είναι βαθύ, Βαθείς. Έχουν βάθος. Και πώς να μην είναι βαθείς. Αγία Γραφή κρατάμε στα χέρια μας αδερφοί μου. Αγία Γραφή τι είναι. Τι είναι. Σοφία Θεού θαυμάζει σε ένα σοφό που σου λέει πέντε πλακείες εκεί πέρα κάτι πάνω και σου λέει πέντε πουραμάρες εκεί και κάτσε κοίτα να δεις τι λέει πα, πα, πα. εδώ μιλάει η σοφία του Θεού εδώ να δεις τι λέει εδώ να δεις τι λέει <ΣΣΣΣ> διαβάζουμε λοιπόν και αποκαλύπτομε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος γιατί μόνοι μας είμαστε άχριστοι άχριστοι είμαστε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αρχίζω την ερμηνεία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίεται αυτούς. Είναι η συνέχεια αυτού που λέγαμε προχθές και μόλις προωλίου σας είπα. Ο σωστός άνθρωπος, ο δίκιος άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος τον βλέπεις και ξεφεύγει από τις παγίδες του κόσμου Βλέπεις σε αυτόν καταμυστηριώδη τρόπο έχετε η χάρη του Θεού και τον προλαβαίνει, τον σώζει και έχουμε πολλά θαύματα. μην κοιτάτε που η τηλεόραση δεν θα στα βγάλει ποτέ, δεν θα τα ακούσεις ποτέ αυτά αυτά είναι θαμμένα για την τηλεόραση η τηλεόραση είπαμε τα βγάλει το ξύγι από τη μίγα, θα το βγάλει το ξύγι από τη μίγα από εκεί που θέλει αυτή δεν θα βγάλει από εκεί που θες εσύ έχω θαύματα αδελφοί μου καθημερινά καθημερινότατα θαύματα και για μένα επιτρέψτε μου να σας πω θαύμα αυτό που έγινε εκεί στη Λαμία είναι μικρό θαύμα δεν το υπερβάλλω ούτε θέλω να υποτιμήσω το θαύμα το θαύμα είναι μεγάλο και τεράστιο αλλά για μένα είναι μικρό γιατί εγώ με στην εξομολόγηση έχω δει μεγαλύτερα θαύματα πολύ μεγαλύτερα από αυτό και το είδα αυτό που λέει εδώ δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίεται αυτό. Είδα άνθρωπο, πολίτεκνο. Πολίτεκνο. Φτωχαδάκι. Φτωχαδάκι. Για πολίτέκνου δεν μιλάω για πολίτη μένου. Είδα φτωχαδάκι άνθρωπο. Άμα σου υπή τα θαύματα που έχει δει στη ζωή του, Άμα σου υπή τα θαύματα που έχει δει στη ζωή του, τι να σου υπό. Τα μήπως υπερβάλλει ο άνθρωπος μήπως αυτά που λέει μωρέ τα λέει έτσι σκοπίμως <Και>, και όμως διαβεβαιώ εγώ ο πνευματικός του πατέρας ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον δεν μπορεί να τα υπεί στο μέγεθος το οποίο μέγεθος τα έζησε τα λέει με απλότητα και δυστυχώς πολλές φορές τα μειώνει γιατί μπορεί να τα πει την πραγματική τους διάσταση. <κυκλή> Θαύματα επί θαυμάτων. <κυκλή> επί θαυμάτων. <κυκλή> Γιατί δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίεται αυτούς. Ο δίκαιος άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος ο άνθρωπος εκείνος που αγωνίζεται για να κρατήσει στη ζωή του τον νόμο του Κυρίου μέσα στη δύσκολη και βρωμερή αυτή εποχή που ζούμε για να την κρατήσει κρατάει τη δικαιοσύνη αυτή η δικαιοσύνη λέει θα τον σώσει αυτό το πείσμα που έχει να μένει κολλημένος στον Θεό ενώ του φωνάζουν όλοι γύρω του ρε βλαμένε, ρε βλαμένε ρε βλαμένε Ξύπνο, βλαμένε Όχι, ξύπνιο Έρχεται ο κύριο, τον σκεπάζει, τον σκεπάζει, τον σκεπάζει, τον σκεπάζει και βλέπει θαύματα στη ζωή του. Προχτέ κάποιον. Μοντέρνανε. Θέλω να παντρέψω το παιδί μου. Μά μου, μά μου, μά μά δεν υπάρχει θηλυκό, δεν υπάρχει κοπέλα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γιατί είναι επειδή μου δεν υπάρχει. Γιατί. Να πάρω, να του λέω, άντε, δε, δεν υπάρχει, εγώ σου λέω ότι υπάρχει. Λοιπόν, πήγαινε, πήγαινε στην Ελλάδα, φλαμμένα τη Εκκλησία, θα πάρει η κόρη Ε, τότε πήγαινε να πάρει στα έξι τώρα, δεν πήγαινε να πάρει στα μας. Άστα βλαμμένα, που λες εσύ βλαμμένα, άστα να τα πάρουν τα παιδάκια του Θεού να φτιάξουν οικογένειες. Άστα. <χω> τα είδατε τα θηλικά του κόσμου. Με το τσιγάρο όξο από, τις 12, από τα δώδεκα χρόνια τους, δώδεκα 13 Βγάλατε τι κελίε όξω, τα πόδια όξω, τα χέρια όξω, τις πλάτες όξω, δεν αφήσαν τίποτα κουκουλωμένο, όλα είναι έκθετα, όλα και τώρα ερχόνται, αυτά θα γίνουν μανάδε με τράφιο. Αυτά θα γίνουν μανάδε. Και ξέρετε τι θα έχουμε, αυτό που πάντα αντιμετωπίζουμε στην εξωμονόηση. Ερχόνται μετά, Ερχόνται μετά, που έρχεται ο καιρός να βαρέσουν τα κεφάλια τους στον τοίχο, τα υπαράνε, τα σπάνε τα κεφάλια τους, και μετά ερχόνται για εξομολόγηση. Καταλαβαίνουν στα πενήντα τους ότι δεν γίνεται τίποτα, και πάμε για εξομολόγηση τώρα, να ταμπαλώσει ο Θεός αυτά που σπάσαν εμεί Άιντε πάμε πίσω για εξομολόγηση. Κι ερχόνται, τι να κάνω παπούλι τώρα. Και αρχίζει ο Θεός τον πάλωμα και το σημάζωμα. ...τι παιδί, αυτό που μου λέγε προχτές ένας στρατιστής παππούλι, το βλέπεις εδώ, μου λέει, θα φτιάξει οικογένεια, καταλαβαίνεις, μου λέει. Θα φτιάξει οικογένεια του εδώ, το, το, μου λέει, τι παιδιά θα μεγαλώσει τούτο το παιδί. Το, το, το, το, το, το. Για πες, μου ρε παππούλι, μου λέει. Εγώ να σου πω, εγώ να σου πω. Εγώ, άμα σου πω, φίλε μου, του λέω, θα απογοητευθείς. Καλύτερα να μην το ανοίξω το στόμα, άστο. Καλύτερα να μην το ανοίξω το στοματάκι γιατί αδελφοί μου, όταν απομακρυνθείς από τη δικαιοσύνη του Θεού και αρχίζεις να φτιάχνεις δικιά σου δικαιοσύνη και αρχίζεις να φτιάχνεις δικό σου νόμο και να λες εγώ, εγώ, εγώ το παιδί δικό μου, εγώ, εγώ θα το μεγαλώσω το παιδί, εγώ. Όταν αρχίσει και λες έτσι, το παιδί σου το θα ήδη το έχει το παιδί σου το θα ψε. Το παιδί σου το θα ψες. Δικαιοσύνη αρθρών ορθών ορίσεται αυτού. Το σωστό άνθρωπο λέει θα τον σώσει ποιο, η προσκόλλησή του προ τον Θεό. Ο σωστός άνθρωπο δεν φεύγει από εκεί αδελφοί μου. Έχει βρει το αποκούμπι του, έχει βρει το βράχο τη σωτηρίας του, έχει πιαστεί από εκεί σαν τη βέλα, σαν το στρίδι, έχει δει το στρίδι που κολλάει επάνω στο βράχο. Μπορεί να άρθουνε, μόνο άμα το τσακίσει με καμιά πέτρα θα ξεκολλήσει. Ιδάλλω δεν τσεκολλάει. Δεν τσεκολλάει. Το στρίδι κολλημένο πάνω Έτσι είμαστε. έτσι είναι ο μίσθος. ο Θεός να μας λέει, Μακάρι να είμαστε. Μακάρι να είμαστε, να είμαστε έτσι κολλημένοι επάνω στο κύριο. Εκεί να γίνουμε ένα, ένα. Θυμάμαι έξω εκεί στο εξωτερικό που είχαμε κάτω και σε τσουκαλέκα. Επηγαίναμε σε κάτι βράχια κάτω και κυνηγάγαμε στη Δεν τα ξεχωρίζεις; Έχουν γίνει ένα με τα βράχια. Ένα, δεν το ξεχώριζε. Έτσι να έφτιαστε να γίνουμε όλοι με το Χριστό ένα. Κολλήσουμε τόσο πολύ επάνω του να μην τσουκουλάμε τίποτα. Τη δε αυτών. Ακούτε τώρα το βαθύ που σας είπα Τη δέα απολύει αυτών αλίσκονται παράνομοι Όταν λέει πεθάνει ο δίκαιος Όταν πεθάνει ο δίκαιος Ενώ πίσω του αφήνει είπαμε Θλίψει και οδύνη Θλίψει και οδύνη τα πνευματικά του παιδιά που λέγαμε χτες αλλά έχει αφήσει και σωτηρία πίσω πατήρ Πορφύριος έχει αφήσει σωτηρία πίσω πατήρ, πατήρ Παΐσιος έχει αφήσει σωτηρία πίσω έχει σωτούντα στις ψυχές όταν όμως λέει πεθάνει ο δίκαιο τι γίνεται μυστήριο πράγμα oh. αλίσκονται παράνομοι αντί λέει να κλιτώσουν οι παράνομοι από τον έλεγχο που έκανε ο Άγιος δεν δικλώνονται και παθαίνουν χειρότερα. Του τσακώνει. Ο θάνατο του δικαίου καυτηριάζει και παιδεύει ακόμα περισσότερο τον παράνομο. Θα πληρώσουν τις αμαρτίες τους. Και βλέπετε πέθανε ο Κύριος επί του Σταυρού. Του σε συγχώρησε σταυρού. από τον Σταυρό ακόμα πληρώνω όμως αυτό το βλέπεις οι Εβραίοι ακόμα πληρώνουν και θα πληρώνουν στον αιώνα το πανμόγι τους έτσι δεν είπανε το αίμα αυτού εφιμάς και επί τα τέκνα ημών καταραστήκαν και τα παιδιά τους άρετε το αίμα αυτού εφιμάς και επί τα τέκνα ημών τραβάτε πεθαίνει ο δίκαιος αλλά όταν πεθάνει ο Δίκαιο, για εδώ πέρα τον Άγιο Άνδρε να δεις τι συνέβη. Όταν ο Αγιάτη λέει τον κατεδίκασε τον Άγιο σε θάνατο και τον εσταύρωσαν. Πέθανε ο Δίκαιο. Α, γλιτώσαμε. Γλιτώσατε, Ανεβαίνει στο αλογό του να φύγει και τσακίστηκε. Τον σκότωσε το Ιουτή ίδιο... την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα σκοτώθηκε ο Αγιάτη. Πέθανε ο Δίκαιο αλλά εσύ να το πληρώσει αυτό που έκανε. α έτσι είναι είδες τι έγινε με τον Ιερό Χρυσόστομο και με τον Βασιλιά και τη βασίλισσα τότε τους αυτοκράτορες, τον Αρκάδιο και την Ευδοξία πέθανε ο Χρυσόστομος τάξη. τον έστειλαν 79 μέρες με τα πόδια 2,5 μήνε. μήνες πήγαινε με τα πόδια ο άγιο Αυτός Γέροντας πήγαινε με τα πόδια παραπάνω από δυο μήνε. μήνες πληροφορούν τη βασίλισσα πέθανε πέθανε ω, ω, πανηγύρι στο παλάτι πανηγύρι παράτα τι καμπάνες πανηγύρι, πέθανε δεν, πρόκει, δεν πρόλαβε να τελειώσει το πανηγύρι σκολικό βροντος, η βασίλισσα θεστημένη σκολικό βροντος εσάπησε και το ίδιο το κορμί έβγαλε σκουλίκια από τη φάγανε και δεν έμεινε τίποτα τίποτα έμεινα τα κόκκαλα μόνο αμ, αμ, αμ, αμ, έτσι, Πώ θα γίνει, έτσι λέει εδώ, ωραία, τη δε απολύω αυτών αλίσκονται παράνομοι, αλίσκονται παράνομοι, ο παράνομος όσο έβλεπε τον Άγιο τον πολέμα, τώρα που πέθανε, <Ό -ielle> ε τώρα θα το πληρώσεις φιλοράκο, θα το πληρώσεις αυτό που έκανε αδελφέ μου Θα το πληρώσεις Λυπάμαι, πονάω Ναι θα το πληρώσεις Θα το πληρώσεις Να πούμε μια αλήθεια Μια αλήθεια Θα πω και τον τόπο Θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι Τον πρεβέζεις τον θυμάστε μια βρωμιά που είχε βγει τότε που ό,τι κάνει φτιάχνει. Τα θυμάστε που βγήκε ένα κολάτο ένας κολάτος και έβγαλε και έργο και γέλαγε ο κόσμο και τον γυρνάγα στου σινεμάδε. Εδώ πέρα το είχαν φέρει και λοιπά και γέλαγα. Ο δεσπότη που έχει τι φιλενάδε εκεί. Καταλαβαίνετε. Ο δεσπότη, θυμάστε αυτό δεν ήξερε καθόλου. Κανεί δεν ξέρει αν ήταν ένοχο ή αρθό. Κανεί δεν το ξέρει κανείς κανείς δεν το ξέρει δεν απαιτήχθη τίποτα ο ίδιος δεν μίλησε καθόλου τότε η σύνοδος για να σιγάσουν τα πνεύματα τον έδιωσε του λέει παρετήσου αδερφέ παρετήσου γιατί εκεί πέρα γίνεται σάλος δεν είναι πλογή μετά παρετήθηκε ένα πολύ καλό δεσπότη είναι εκεί πέρα τον γνωρίζω είμαστε πολύ φίλοι τι μου είπε αυτός ο δεσπότης, αδελφοί μου. Αυτό που λέψε εδώ. Τη ιδέα πολλοί αυτών αλίσκονται παράνομοι. επέθανε ο δεσπότη, Πέθανε ο δεσπότης. Ο προηγούμενος, ο στιλιανός αυτός για τον οποίο, τον οποίο κατηγορούσαν τότε. Πέθανε Δεν έμαθε κανείς τι είχε γίνει. Κανείς δεν το ντομά από οικασίες, από Είναι αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα, μιλάνε δεν μιλάω καθόλου. Εγώ θα σας πω το αποτέλεσμα μας. Μου λέει τώρα ο σημερινός ο Σα λέω είμαστε καρδιακοί φίλοι, γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Μου λέει, Πάτερ, μου να σου πω ένα πράγμα. Λέω, πείτε μου λέω σεβασμιότατε. Μου λέει, όλοι αυτοί, που κατηγόρησαν τον δεσπότη τότε όλοι αυτοί έλα μου λέει η Εύγα να πάμε μαζί να ρωτήσουμε όλη την πρέπειζαν όλοι αυτοί που πήγαν τότε στο δικαστήριο και κατέθεταν εις δεσπότη και βάζαν το χεράκι πιστεύουν. δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια δεν ξέρω είπα, δεν ξέρω όλοι αυτοί δεν έμεινε λίθος επί λίθος στο το σπίτι τους. Διαλυθήκαν τα σπίτια τους, διαλυθήκαν οι οικογένειές τους, αυτοκτονήσαν τα παιδιά τους, καρκίνο βγάλανε, συμφορά. Δεν έμεινε τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Όχι. Είναι ο πατήρ Μελέτιος, μπορείτε να πάνε το ρωτήσετε ποιος θέλει. Μας το το πάτε του. Χρησιμοποιήστε το ρομάδο. Όσοι φτάσετε ποτέ στην πρέβετρα, σα δίνω το ελεύθερο, είναι απλό ο δεσπότη. Μπορείτε να πάτε και στην επισκοπή του μέσα να το ρωτήσετε. Είναι απλούστερο, πέστε του σεβασμού. Τότε το μα είπε αυτό το παντρεπτό. Αν του το, το, το, το, το, το, το. <σχερνάει> δεν έχει μείνει λύθο επιλογή. Καήκανε τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα. Στάχτη είναι στη θυμανή. Τη δε απολύει αυτών αλύσκονται παράνομοι. αυτό σημαίνει. αυτό σημαίνει. Και υπάρχουν μηριάδες άλλες τέτοια παραδείγματα. Τον είχε το δίκαιο, το πορεύσες. Ε, καλά. Ετοιμάσου να τον πληρώσεις ακριβά. Και μάλιστα αν το έκανες και σκόπιμα, αν το έκανες και εσκεμένα, ε, ακόμα χειρότερα έχει. Ακόμα χειρότερα. μου κόλλησε, 5-10 λεπτα επετο επετο λοιπον τελευταιο αντο δικαιου που κολλησε πεθανε ο πατήρ Πορφύριος πέθανε ο πατήρ Παΐσιος πέθανε ο πατήρ Ιάκωβο, πέθαναν οι άγιοι αυτοί. Τι βεβαιώνει ο κύριο, μη στεναχωριέστε. Η ελπίδα δεν χάθηκε. Σας είπα πρώην μας, είπε ο ίδιος ο Κύριος, πενθεί ο κόσμος της Εκκλησίας. Πενθεί. Βλέπουν ότι υπάρχει λειψανδρία Αγίων. Δεν υπάρχουν Άγιοι στην Εκκλησία πλέον. Βλέπετε η βρωμοτηλεόραση μας βγάζει συνέχεια τα σκάνδαλα δεν έχει να μας βγάζει κανέναν Άγιο Επίσκοπο μας βγάζει όλη τη συφορά όλη τη σαπίλα όλοι φτιάχνουν κι όλα σάπια τα φτιάχνουν και όλας βρίσκονται δυστυχώς και σάπι και όλα αυτά τα, τα, τα, τα ανακατεύουν και σου βγάζουν να αυτή είναι η Εκκλησία αυτή η μπόχα, αυτή η σαπίλα αυτή η μούχλα έρχεται ο κύριο εδώ <Και> πεθάναν οι δίκαιοι μην ανησυχείς. Γιατί δεν χάθηκε η ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Γιατί, γιατί και ο δίκαιο άνθρωπο είναι αδελφέ Για μα τους χριστιανούς ποιο υπάρχει, ο κύριο υπάρχει. Ο δίκαιο είναι η παρηγοριά μα. Τον βλέπουμε και χαιρόμαστε. Είχαμε τον κύριο Ρηδομακαρίτη. Αξιωθήκαμε να τον γνωρίσουμε αυτόν τον Άγιο Ανθρωπάκο. Τον είχαμε από κούκου μα πηγαίναμε. Όταν έφυγε, θλιβήκαμε. Περθίσαμε. Πραγματικά μας λείπει και μα Αλλά τι βλέπουμε, Βλέπουμε την ευλογία του τώρα. Εγώ βλέπω την ευλογία του. Πήγα κάποτε να σταυρώσει εγώ το σταυρό του επάνω μου, το σταυρό του που φόραγε εκείνη την ώρα. Το σταυρό του. Και όταν πήγα, μου φέραν μια δαιμονισμένη να τη διαβάσω. Και όταν την έβγαλα, έβγαλα το σταυρό αυτόν να το διαβάσω, άρε μου λέει ο δασκαλό σου, μου λέει ο δασκαλό σου, ρε, σε πάει από κοντά. Σε πάει από κοντά, ρε άτιμε, σε πάει από κοντά. Λέω, κοίτα να δει, το δαιμόνια. Ο δασκαλό σου λέει σε προστατεύει, ρε άτι, μου λέει σε πάει από κοντά. Μάρκης μου είναι ο κύριος Αλέκχος που όταν θα έρθει αν δεν θα το δείτε ποτέ κάποιοι τον ξέρετε ο κύριος που συγκεκριμένος με μεταφέρει αυτός θα σα το πει Άρε άτιμε μου λέει Άρε άτιμε όταν έβγαλα το σταυρό να δει σταυρό σου Άρε άτιμε λέει αυτός ο δασκαλός Λέσαι πάει ποτέ Εγώ δεν δίνω ποτέ πρόσφαση Σημασία στα λόγια των δεμόνων Δεν δίνω σημασία Α, Α, Α, αλλά εδώ, εδώ μου φάνηκε ότι αυτός ο λόγος ήταν πολύ χαρακτηριστικός και το είδα αυτό. Κάποιο άλλος αδερφός τον είδε στον ύπνο του, τον μακαρύτει και λέει να πει στον Πατήκ Δημόθεο είμαι κοντά του, είμαι κοντά σας εκεί, σας παρακολουθώ, έρχομαι στα μαθήματα που κάνει γιατί κρατάμε την αίθουσα του κάτω ανοιχτή, εκεί που έκανε και κάνουμε τα μαθήματά μας όπω τα έκανε αυτός, είμαι εκεί κοντά λέει, σας βλέπω, σας βλέπω, προσέξτε και μάλιστα μας έκανε, να είναι μάρτης ο κύριος Γεράσιμος από εδώ, Α το πει, είναι έτσι, Γεράσιμος σε ενδιόρθωσε ένα λάθος που κάναμε εκεί μέσα. Εγώ είμαι εκεί πέρα, λέει, μη φοβάμαι, δεν έφυγα. <coughs> αυτό είναι η παρηγοριά μας. Αυτό είναι η παρηγοριά μας. Αυτό είναι η παρηγοριά μας. Παρηγοριά μας είναι αυτό. Χαιρόμαστε. Ουκόγεται ελπής. Επέθανε ο Δίκιος, Δεν ναι, μεν εμά μα λείπει, αλλά βλέπουμε την ευλογία του. Βλέπουμε τη χάρη του, βλέπουμε την πρεσβεία του στον κύριο. Βλέπουμε 13 χρόνια και εκείνη η αίθουσα, παρότι είμαι εγώ το ρεμάλι που πάω να κάνω μάθημα, βλέπω εκείνη η αίθουσα γεμίζει. Να ρωτήσετε εδώ, αυτοί εδώ οι κύριοι που βλέπετε εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4, 5, έρχονται κάτω εκεί. Έρχονται κάτω στην αίθουσα εκεί που κάνουμε μάθημα. Που κόλλητε, δεν χάθηκε η ελπίδα πέθανε ο πατήριελβάσιος είδατε κρατάει το πνεύμα του εδώ είναι επισκοπή την Πάτρα την επισκοπή. αυτός που έτρεξε και αγωνίστηκε και κοπίασε και ίδρωσε και μόχθησε για το έργο αυτό το Άγιο που άφησε πίσω του αυτό το έργο βλέπετε το συντηρεί ο ίδιος το συντηρεί ο ίδιος ο Άγιος αυτός το συντηρεί είναι ο επίσκοπος του έργου πρεσβεύει τον Κύριο δεν χάνεται το έργο μπορεί να πέθανε ο δίκαιος μπορεί να πεθαίνει ένα δίκαιος αλλά έχει ο Κύριος πίσω το χεράκι του το Άγιο που το συντηρεί το έργο τελευθύσαντος ανδρός δικαίου ούκ όλοιται ελπίδα. δεν χάνεται η ελπίδα το δεκάφημα των ασεβών Όλοι δε. Πέθανε ο άπιστος Πέθανε αυτό το ρεμάλι που το είχαν οι άπιστοι και καμαρώνανε Πέθανε ο Στάλιν πέρα κοίτα στην, στην αυτή πέθανε, πέθανε ο Μάρξ, πέθανε ο Λένιν Πέθαναν αυτοί που, που, που, που ήταν, που ήταν το, το, το, Όπως μου το είπε κάποιος Το φθένιγμα της ερημόσεως Που λέει το Ευαγγέλιο εκεί Πεθάναν αυτοί Πάνε να βγάλουν μούμια, μούμια τον Άγιο. Εγώ πήγα, πήγα στη Ρωσία. Εγώ. Πήγα. Και το λέω εδώ για τον αδελφό του Σωτήριο. Πήγα στη Ρωσία. Και πήγα εκεί πέρα που έβγαλε το, το λήψαν εκείνο του, του Λέγγιν. Πήγα εκεί. Στη μούμια πέρα, εκεί. του Του βάζαν φάρμακα, του κάνανε αισθήσει να τον συντηρήσουν αυτό και το. Τώρα λέει έπεσε η μύτη του. Έφυγε η μύτη του. Από τα πολλά φάρμακα κόπηκε η μύτη του. Μετά κόπηκε ταυτή τα του και τώρα κοιτάζεται να πάνε να θάψουν. Τον βάστηκε σε 10 χρόνια, τον βάστηκε σε 20 χρόνια. Τον πάστε... αυτή, αυτή είναι μούμια. Αυτή είναι μούμια. Αυτή είναι μούμια. Του κάνει ενέσει, ενέσει, ενέσει να τον βαστάξει, να τον βαστάξει, να τον πάει, ε, πάει τέλειω. Τώρα, κοιτάνε, λέει να τον θάψουμε. Του κολλήσει αντιμήτη μια φορά, άμα ξαναπέσει, λέει θα ψούμε. Για πάμε στον Άγιο Γεράσιμο πάνω. Δεν θες να πάμε στη Λαμία, εντάξει, μην πάμε στη Λαμία. Έλα πάμε στον Άγιο Σπιλίδω να πάμε. Έλα πάμε στον Άγιο Σάββατο Ιγαιασμένο κάτω του άλλου τόπου, αλλά πάμε Έλα πάμε να πάμε στον αγιο Πατάπιο, έλα πάμε εδώ στον Αγιο Διονίσιο, να πάμε στον Άγιο Γιράσμα τη κεφαλογία, για πάμε να είμαι, τον Άγιο Για πάμε, για πάμε να είμαι. Για πάμε να δούμε, επισχύμη για πάμε να δούμε, Πέσαν τα φτιάχνα. Αχ αυτό που έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος Άπιστε λέει Λέει αχ Να μην είχε μάτια λέει Θα σε δικαιολόβεγα Αλλά λέει έχεις μάτια τα οποία τα κλείνεις δυστυχώς Και φοβάσαι να τα ανοίξεις μήπως και το φως γύρω σου Εκείνο σε λυπάμαι λέει Είσαι Και τέλος Δίκαιο εκθήρα εκδίνει, ανταυτού δεν παραδίδεται ο ασευγή. Τελειώνω. Τι σημαίνει αυτό, Στείνουν παγίδα λέει στο δίκαιο. Του στείνουν παγίδα. Του στείνουν παγίδα του αγίου ανθρώπου. Θυμάστε που σα είπα κάποτε για τον πατέρα Βενέδικτο, τον Κρότσι που ήταν κάτω εκεί στην Καλαμάτα. <κυρίζει> ήταν ασιερωκήδικα αυτό και είχε μπει στο μάτι των Γερμανών τότε και θέλησαν να τον ξεκάνουνε. Θέλω δεν το ξεκάνω. Και του βάλαν λέει, στον δρόμο που θα πήγαινε το πρωί στην εκκλησία, μια νάρκη. Mm. Μια νάρκη. Στον δρόμο. Και ο γέροντας λέει, πήγαινε το πρωί στην εκκλησία, του κανονικά δεν ήξερε τίποτα. Αυτή كانε κρυφτή πίσω στα κλαβιά εκεί. Και κοιτάγανε. Κοιτάγανε να η mm. Όταν έρχεται, λοιπόν, φτάνει στην άρκη, την πατάει την άρκη, την πατάει την άρκη, την πατάει την άρκη, Σκάει, Κάνει μια γούβα, λέει, τεράστια. Τεράστια γκούβα. Και νομίζω ότι αυτοί οι έτοιμοι να φύγουν μετά. Όταν καταλάγει ασυλλέκω, τον βλέπουν, σηκώθηκε, ετοίναξε τα ράσικα και συνέχισε την επίσκεψη. Τι Η Νάρκη εκείνη, εκείνη που διαλύει το τάγκς Το τάγκ, το τάγκς, Αυτά που είναι όλο σίδερο αυτά τα τάγκς τα κάνει λίγο, τα κάνει τα διαλύει. Αντιαρματική, η Αντι ε, Νάρκη και πήγε. Δεν έπαθε τίποτα. Και να το πιάσανε μετά λέει, του πήγα, του πιάσανε με το ζόρι, λέει για γιατί, γιατί λέει εσύ, τι είσαι, εσύ, λέει, τι είσαι, τι μας παριστάνει. Α, λέει εγώ, εγώ έχω, λέει, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Γαβρίλ, λέει και με φυλάνει. Α, α, πίστη. Πίστη, εγώ τον Άγιο. Εγώ λέω, πριν φύγω από το σπίτι του κάτω στο Σταυρό και λέω, Άγια Αρχάγγελο, γιατί ήταν στον ναό, Αρχαγγέλο, λέει εκεί στην Καλαμάδα και υπεριτούσε, λέω, Άγιο Αρχάγγελο, γιατί κουτά να με φυλάξει. Και πάω στην Εκκλησία να μην, να μην, τι με κοιτάτε, τι με κοιτάτε Εσύ είναι που λαμπαρώνεις για να μην σου ληστεύσουν το σπίτι και σου πάρουν δέκα φράγκα τη σύνταξη, κάτι έγινε Και βγαίνουν οι γκριες εκεί πέρα και κλαίνε μέσα στο αυτοκίνητο, τρεπότε Α, ήρθε και με βάρεσε, ήρθε και με βάρεσε και μου πήρε αυτά τα, τα χρυσά μου, τι τα έβλεπε στα χρυσά Σε βάρεσε, αν δεν σε κάνει Πήγε πρώτα στην εκκλησία yeah. ήρθε και σε βάρεσε, yeah. καλά σου κάνει ακούσε εκεί Δίκαιος εκθύρας εκδίνει Ο δίκαιο γλιτώνει Από τη θύρα Από την παγίδα που του στένουν οι άπιστοι Γλιτώνει φεύγει Γιατί έχει τους αρχαγγέλους Έχει την κυρία Θεοτόκο Έχει τον κύριο Ιμώνη του Χριστό Έχει τους αγίους Έχει δεν, δεν, δεν φοβάται Δεν φοβάται λέει στον εαυτό του ε, και άμα πεθάνε άντου να πάω στο καλό άμα θέλει θέλημα κυρίου να φύγω ε, με σκοτώσαν καλά μου κάνανε άτο πήγαινα και τι έγινε και τι θα χαθεί τίποτα ένα σκουλίκι βρωμερό θα φύγει από τη γη εκείνη λιτώσαμε αυτή την ιδέα έχει ο, απι... ο πιστός άνθρωπος ο άγιος άνθρωπος δεν φουπάζει εμείς οι εγωιστάδες είδατε τι λέμε Βλέπω κάποιου βουρκόντε στην εξομολόγηση. Άμα πεθάνω, εγώ παπούλι μου, τι θα γίνει, εκείνη η οικογένεια, τι θα γίνει. Τι σου αρέσει, Τι σου αρέσει, Τι σου αρέσει, Τι είσαι, Μια γριά από τα πεντε χρόνια, Εσύ βαστά στην οικογένεια, Με κοροϊδεύει. με είσαι εσύ ο, το, το στήριγμα του κόσμου. Και μου το είπε και ένα παππούλι, κάτω εκεί στον Αγιατρία. Δεν παππούλι μου, μου λέει, για του και γελάω, μου λέει μερικέ φορέ. Ναι, και είναι το κέντρο του κόσμου. Άμα πεθάνω εγώ, έχει σε κρατάκι, κύριε άνθρωπε. Εισαπίζει το κρεβάτι, τι κρατάς εσύ κρατάς τίποτα. <Λε> σε κρατάνε, δεν κρατά, σε κρατάνε. Σε κρατάνε. Άι, κάνε το στάμπορο να σου πα και φύγει καμιά ώρα. Άι, κάνε το που να σε κοινωνίσει και πέρα σε ξεμολογήσει. Άμα πεθάνω, τι θα γίνει, θα, θα πεθάει. Λοιπόν, τι έγινε, τόσο κόσμο Κάτι έγινε. Δίκαιος εκθύρα εκδίνει. Αντ αυτού δε παραδίδονται ο ασεβή. Είναι τι λέει εκεί ο ψαλμό. Και μπέσει λέει στον βόθρον ή στον βόθινον αυτόν που εργάζεται για να πέσει ο άλλο. Έτσι λέει Λακούβα για να πέσει ο δίκαιο μέσα θα πέσει εσύ μέσα και εμπεσείται εις βόθρον ονειγκάσατο επιστρέψει ο πόνος αυτού η κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδική αυτού κατατήσεται διαβάζετε ψαρτήριο δεν διαβάζετε τι με κοιτάτε αγριφή τι με κοιτάτε ψαρτήριο ψαρτήριο Ευαγγέλιο είναι το ψαρτήριο